ήρθατε, Ελληνοφρένια, παραμονή των Χριστουγέννων. Δεν είμαστε μόνοι μα. ς Είμαι τις... κι εγώ εδώ. σ S' και εσύ,、α. αλλά δεν φτάνει ς μόνο εσύ. Για τι επόμενε ς δύο ώρε. ς Θα ε ί ν α ι κι α άλλοι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Τι άλλο λένε σε αυτά, Αυτά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Να έχουμε <τέλος> δύο πολύ αγαπημένου μα ανθρώπου. Του γνωρίσαμε τώρα πρόσφατα από κοντά. Αλλά του ξέρουμε γιατί του ακούμε. Και... Από μακριά. Από μακριά. <τέλος> Εδώ και ένα χρόνο που λέγεται το τραγούδι, μακριά στον α χρόνο και τα λοιπά. Είναι η κυρία Μάρθα Φρυτζίλα. Γεια σα. ς Γεια σα ς και ο κύριο ς Παναγιώτη Τσεβά. Γεια σα. ς Η κυρία Μάρθα Φρυτζίλα στην εφορία δηλώνει τραγουδίστρια, για να κάνουμε και τις συστάσεις. Ε, δηλώνω... τι ς συστάσει. ς Τι λένε τα νέα, Μουσικό ς σκηνοθέτη. <laughs> α. Εμεί ς ω ς τραγουδίστρια σα ς ξέρουμε. Δεν πειράζει. Τι δηλώνετε έχει σημασία. <laughs> τι τι δηλώνει. <laughs> Ό,τι το, ,τι λένε τα νέα δηλώνει. Και ο Παναγιώτη ς δηλώνει αυτό που ακούσατε στην αρχή. Ηθοποιό <laughs> <laughs> τραγουδίστρια. <laughs> Δεν παίζει κανεί ακορντεόν τελικά. α υ τ ι μα φ έ ρ ν ε Εγώ το παίζω <laughs> θ ύ μ ι ο Το ακορντεόν. Άκουγε το παίζω. Για παίξε λίγο λίγο. που κάνω. Για π α ί ξ ε, ε. ένα παραδοσιακό. Πάμε. Εγώ το λ έ 「なぜか」 γ α μ ώ το, το φασισμό πετάνε. Σύνθημα. <laughs> σύνθημα ήταν, όχι σύστημα.、Oh, <laughs> <σύνθημα. laughs> <laughs> <Λοιπόν>, α, μου αρέσει αυτό το σύνθημα, γ α μ ώ το φασισμό. Λοιπόν, πιο ρ α ί ο πιο επίκαιρο. <laughs> Όντω, ς ενώ το άλλο τώρα, το καουμποϊκό. <laughs> Είπαμε <laughs> να κάνουμε αυτό το δύο ρετ χ ρ ι σ τ ο γ ε ν ν ι ά τ ι κ ο και γι' αυτό έχουμε εδώ. Το λέω για του ς ακροτέ α ς που έχουν συνηθίσει να ακούνε ε λ λ η ν ο φ ρ έ ν ε με λαού και、ναι. με πολιτικού, με ατάκη, τίποτα από αυτά. Σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον κόσμο. χ ρ ό ν ι ί α Υγεία, χ ρ ί σ α ν θ ο Χρυσούλα, Ιωσήφ, Ευγενή. Πολύ χριστιανικά αυτά. Α πούμε, Γιώργο, Μανώλη, ς Κώστα. ς Μέρε. Μέρε. Χρήσιμε. ς Λοιπόν, και έχουμε και το ακορντεόν εκφαίρο π α ν α γ ι ώ τ η ς για να παίξουμε κάποια τραγούδια. Πώ θ α περνάτε γενικώ αυτέ ς τι ς μέρε, ς Σα ς ε... πιάνει η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και όλο αυτό το πράγμα. Όχι. Εμένα、oh. δεν με πολύ πιάνει. Γενικά όμω και ω. ς Ανέστητη. Μα πώ, ς αφού είδαμε ότι μπαίνει μέσα στο ο υ πνεύμα των Χριστουγέννων, ακόμα και, και, και, το... και το η ζωή μου, όλη ν α τ σ ι γ ά ρ ω το λε Χριστουγεννιάτικο. Μα、ένα. είναι Χριστουγεννιάτικο. Είναι αυτό,、Ισυγεννιά. δεν είναι το κανονικό. Το κανονικό νομίζω <laughs> είναι είναι Το άγιο νύχτα ε ν το άκι πάνω νομίζω. Το κανονικό άγιο νύχτα. Ο Άγιο ο πάνω το έ γ ρ Α Την Άγια τη νύχτα. Την Άγια, την Άγια τη νύχτα. <laughs> του ά γ ι του ά ν ω Χριστούλη κ λ Αυτό που λέει. ν ά Όχι, κ ο ι τ ά ξ ε δεν μου μπαίνει πολύ το πνεύμα. Ε, περισσότερο μάλλον δεν μου βγαίνει πολύ. Ε, είναι. Πώ να πω. Έβλεπα μία φωτογραφία που είχε την Αθήνα των Χριστουγέννων. Μία φωτογραφία του Μπαλάφα. Αυτή α, έχει κάνει το γύρο τη δ ι κ τ ο υ την τ ε λ τ α ί α εβδομάδα. Δεν είναι πολύ όμορφη φωτογραφία. Που、ε. υπέροχη φωτογραφία. Ε, για όσου ς δεν την έχουν δει, είναι μια φωτογραφία、Φυστοφή. στα δύο και όλου. Τα χαυτία τα περίφημα. Το 1960, πολύχρωμε ς βιτρίνε, ς κόσμο ς άπειρο στα πεζοδρόμια, αυτοκίνητα εποχή, ς ένα τρόλι. ω ρ α ί σ κ τ ι σ α ι φώτα. Ο εστωλισμό αυτό. Τι όμορφο. α και ω ρ ήταν το 1960, που η ε λ λ ά α ήταν μια, η Ελλάδα, μια φτωχή χώρα, μετά τον εμφύλιο 13 χρόνια. Με πληγέ, με διώξει ς α ι τ π ό λ α αυτά ό μ ο υ ήξερε είναι. ότι είναι φ τ ω χ ο Κατάλαβε, αυτή είναι η δ ι α φ ο λ π ι κ Μπορεί να καταφέρει ς κάποια πράγματα. Και, και, και τ ώ ρ α θα γίνουμε έτσι. Αφού είπαμε ότι θα πάμε πίσω στο 60, μα μακάρι να γινόμασταν έτσι. έ α γίνουμε άρα. Εγώ βλέποντα τη φωτογραφία αυτό, λέω, του το έλεγα: λέω, Μακάρι να γινόμασταν έτσι. Δεν είμαστε εμεί. Μα ούτε δεν έχει όμω και την αίσθηση, α ς πούμε, όταν, πηγαίνεις, όταν σε φιλοξενούν σε ένα χωριό, μια φτωχή οικογένεια. Δεν νιώθει ς πιο άρχοντα ς από όταν σε καλούν, α πούμε, σε ένα σουαρέ και καλά. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι, Εννοείται. Καλά. Γιατί είναι η ανθρωπιά αυτή. Και που σε πιο ωραία γεύματα, πιο ωραία τραπέζια θα έχει ς στο χωριό παράστημα. Αισθάνεσαι ότι σου φέρονται σαν άρχοντα. Και Αν και το είναι... μπρικ είναι άλλο πράγμα. Να το τρώσει κι άλλο το λουκάνικο ο χ ω ρ ι Άλλο το ρ ι κ α υ λ ό και、Οτάξε. το καφιάρι. <laughs> Καλό και το καφιάρι. Εμεί σ <laughs> πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία και μένουμε στι σουίτε. Γι' αυτό δεν ξέρω αυτό με το χ ο Ε, κείτε, πάμε. Ε, εκεί πάμε. Λοιπόν, <laughs> ρωτάει ο ένα τον άλλο. Γιατί δεν ξέρουμε. Αν πάμε, και... πίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. <laughs> <laughs> ε, πέρα από τον Άκυ Πάνο, τι άλλο τραγούδι μπορούμε να πούμε. <laughs> γιατί θα μα ς πείτε εδώ διάφορα. Και θέλει και ο α π ο σ τ ό λ ς να τραγουδήσει.、Ναι. Γι' αυτό、Φάξη. έγινε όλο αυτό.、Πρέπει、δεν να είναι, είναι ότι θέλω εγώ. Είναι ότι ζητάνε οι Ακροατέ. π Φέραμε κ α μια ηθοποιό τραγουδίστρα Να με συνοδεύσει. Ποιο όμω θα θέλει να πει. Α, δεν ξέρω,、τα、δεν πάντα, το σκεφτεί. Τα, τα πάντα, πάντα. Και κάποιο που να χορεύει κιόλα τα... ς γιατί θέλει να κάνει εμφάνιση. Αν είναι ρ ν ο Αν ε ί ι κ ε ί ν που φυσάει ο ανεμιστήρα ς από κάτω, αυτό με, με την πανήμον ροέ, αυτό ήθελε να πει.、Mm. Δεν λέει τραγούδι εκεί, αλλά. Θέλω να, ήθελε... να φάει το βρακί μου ρε παιδί μου τα Χριστούγεννα. Τι πρόβλημα έχετε. Από αεραγωγό. Του από με... αεραγωγό. Δεν θέλω έτσι να το δείχνω. <laughs> <laughs> θέλω στο κ α τ ά ε ν λ ά θ ο λ Ω, η Μέρλιν θα το έλεγε ωραία αυτό.、Ε. Νομίζω ότι ταιριάζει κιόλα. Αν είναι <laughs> η αγάπη, <laughs> αμαρτία. Α, σαν τα μ π έ μ α ξέρω γ ώ το, το άλλο που λέει. Αυτά είναι πολύ π ο υ τ α ν ί σ τ η κ α δεν τα θέλω. Είναι πολύ έτσι, Happy、yeah. birthday dear President.、Mm, Τέλο πάντων, πάμε ένα εσεί ς που το έχετε. Ναι, ναι, κάτι πρέπει να βρούμε <laughs> για τη Μέρλιν. π ι ο θε να πούμε. Για πε. Να πούμε από Α ή από Β. Για σούπερ μάρκετ μιλάτε Αλλά είναι για τα ψώνια σα. Από αλφα, από αλφα. Όχι, λέμε έχουμε ένα αλφάβητο και λέγαμε μήπω ς να κάνουμε έτσι random επιλογέ. Ότι πάμε, ξέρω εγώ ό Είναι λίγο ρατσιστικό όμω. ς Οι αναλφάβητοι δηλαδή η Όχι, το <σχει> <σχει> απολα... το δεν τραγουδάνε. Περνάμε από τ ο μήνυμα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Επίση μπορούμε ν περιλάβουμε το ξύ, το πι, να μην προλάβουμε, προλάβουμε να φτάσουμε κάτω. Να ξεκινήσουμε από λάμδα. Άντε, πάμε π ό λάμδα. Ποιο να πούμε. Την αλφαβήτα από λ ά ν δ α ε λίγα ψίχουλα, ναι. Που είναι και επίκαιρο. Όχι αγάπηστα ή πολύ καθόλου ψίχουλα. <laughs> Κομμάτια. Και πε ς μου λίγο τ ι φ τ ω χ ή πως μ' αγαπά, ς λυπή σου μόνο τη ς καρδιά ς μου. Τα κομμάτια. Και πε ς μου λίγο τ ι φ τ ω χ ή πως μ' αγαπά, ς λίγα ψίχουλα. オーバー、やさよなら Ψωμί, μα λίγα ψηκούλα αγάπη, σου γυρεύω. Τι ω την άλλη μου ζωή, τα σέλα τρεύω. Λίγα ψηκούλα αγάπη, σου γυρεύω. Τι ω την άλλη μου ζωή, τα Λατρεύω. Και έχει ς και πολύ μεγάλη ε, έκταση γάμο. Έκταση. Δηλαδή παίζει. ς τι, τι πληθυσμό έχει. ς <laughs> <laughs> Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε <laughs> το.、Ωραία. Όχι, η έκταση, γεωγραφία. <laughs> Σου ρ δ ε κ α τ ε υ θ ε ί α ν το σχόλιο. π α ι δ ι κ ά βιώματα και τραύματα αυτά δεν τα γλυκάνει. Είναι、χάνες. λόγω ηλικία που τα έχει ς πρόσφατα.、Mm. <laughs> ναι, ναι. Έδωσε π α ν ε λ λ ή ν ς δεν πέρασε και τώρα ρίξα τραγούδι. Το κορδόνι. Όχι, το κορδόνι. Εσύ είσαι έ τ ο ι μ ο ς γιατί το χαμογελάζει. Γι' αυτό χαμογελάζει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν έχω γυαλιά. Θα βρεθούνε. Ένα ζευγάρι γυαλιά, λ ί γ μόνο. Α σου βγάλουμε τα μάτια στην ανάγκη. Για να μην είσαι μαϊμού ανάπηρο ή τυφλό, όπω είναι τη μόδα. Θα βάλουμε μια.mini. γιατί έχουμε και διαφημίσει και σε λ ο Πέτε, ν έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. μ α κ ρ ι ά σου ένα χρόνο. μ α κ ρ ι ά σου ένα χρόνο δεν ανασάντα. μ α κ ρ ι ά σου ένα χρόνο δεν ανασάντα. Δεν α ν τ έ χ ω ό λ ο αλλά βασάντα. あらばさない。 Oh, yeah. Oh, yeah. Αυτό είναι Τζένι κ α ρ έ ζ ι τ ζ ν ι α ρ έ ζ η Από ποια ταινία? Η Νύφη Τόσκασε. Η Νύφη Τόσκασε και πώ ς ήταν η σκηνή, γιατί νομίζω ότι θυμάσαι. Ένα, το έχει σκάσει η Νύφη και έχει πάει κάπου σε σ τ υ λ σχηνιά. <laughs> σε ένα ταβερνίο. Και είναι η Νύφη με τα νυφικά τη ς και ένα συγκρότημα, ένα ς α κ ο ρ ν τ ε ο ν ί σ τ ρ ς και ένα μπουζουξή. Και α τ ρ γ ο υ Δεν ά είναι αυτό το ταβερνείο που είναι με κάτι καμάρε και κάτι δίχτυα. Όχι, αυτό είναι. Μεταγενέστερε ταινίε. Καρέζει πάλι, δεν είναι. Μετά η ρομαρχία έ β α ι ν ε Σε αυλίτσα έξω. Όχι. Α, ναι. έξω σε αυλίτσα、ναι. δεν είναι. Σε αυλίτσα δεν είναι. Σε ναι. Α, α, αυτά είναι τα σπρώμαυρα. Και... Ναι, όχι, και οι καμάρε π α ζ α ν ε πολύ τ ε ρ η μ ο μ α τ ο ν α ι α κ α ά ρ α και τ α σ χ ο ό μ α δ ί α μ α ι ν έ λ γ α ι ν έ λ α ρ ά ν Αλλά ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε. <εινήι> Εγώ δεν τα έχω、Φρασμά. προλάβει αυτά. Είμαι μικρό, γι' αυτό ρωτά να μου περιγράψει ς εσύ π ω ς ήταν τότε οι ταινίε και π ω ς γ υ ρ ι σ ό ν τ ο υ σ <εθυσί> α ν Εμεί ήμασταν εκεί στο γύρισμα. Ναι, ναι, μα νομίζω το. είσαι το ακορντεόν το ένα, δεν είσαι. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα πρέπει να το αναφέρουμε είναι η μαγεία του κινηματογράφου. Γιατί ενώ η εικόνα δείχνει ένα α κ ο ρ ν τ ό ν και ένα μπουζούκι, ακούμε μπάσο, τσέλο, κομμάσο. Τρία μπουζούκια, δύο κ ι θ ά ρ ε ς τέσσερα κορντεόλ. Καταλαβαίνει. Και αυτό είναι η μαγεία του σινεμά και. Η μαγεία τελεία. Η μαγεία. Κοίτανε και, και οι καρέζοι φοβεροί σε αυτά. Σαν、Παντού、τραγουδίστρια. ν ωραία. Ε, οι καρέζοι δεν φοβεροί ν α σε όλα. Παντού. Και σαν τραγουδίστρια. Έχει πόσα, 10, 15 και πολλά ίσω λέμε τραγούδια. Ξέρει ς τι νομίζω. Στο σκεφτόμουν και για την Μάρο Κοντού. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια να πει Ε, του Χατζηδάκη όπω ς το έχει πει Μαροποντού. Μαρο Όντω δεν έχει επαναληφθεί αυτό. Δεν έχει επαναληφθεί Ούτε τη ς καρέζει κανένα, δεν μπορεί να το πει. Και、κανένα. αυτό ακόμα εδώ που δεν είναι, είναι ένα απλό είναι τραγουδάκι το το δεν είναι. Ναι, ναι. Και αυτό και το σούφερα νερό σ τ ι ς χούφτε. Ναι, ναι, αυτά εντάξει. Ναι. Το ωραίο σου λ ι Αυτή η μοναδική χρειά που είχε και το κρέζι, το... το ελαφρύ, ν τ α π α ε ί χ ε και έφυγε ο Θεό μάλλον. Ναι, ναι, ναι. είχε μεσένα που λέμε. Αυτό. Εμένα και καρέ, εντάξει, δεν έχω να πω για άλλο. κ ά ν ε έ ν α ν άλλον. <laughs> Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε, γιατί μπαίνουν συνεχώ ς ακουράτε. π ν α ι να ι ναι. Καλώ ς ήρθατε κι εσεί. ς Ναι, ναι. Ελληνοφρένεια. Χριστουγεννιάτικη, τώρα θα σα βρίσκουμε σε δουλειέ, ς σε μαγειρέματα, σε κουζίνε. Είναι η ρ α π ε κ Για δύο ώρε κοντά σα είμαστε. Για δύο ώρε και δεν είμαστε μόνοι μα. Οι φωνέ που ακούτε στο τραγούδι είναι αποστόλη μ Και Εντάξει. μετά. Εντάξει παιδιά, έλα να πείτε. Η, η Μάρθα και ο Παναγιώτη. Η Μάρθα Φρεντζίλα και ο Παναγιώτη σε εμά. Ο Παναγιώτη、mm. σε ξέρουν όλοι εσένα. Ενώ μάλλον πρέπει να είσαι από του ελάχιστου που είστε. Δεν είσαι, είσαι τραγουδιστή, δεν είσαι μπροστά, αλλά σε ξέρουν όλοι. Όχι. Από του ελάχιστου μ ο υ σ ι κ π ο του ξέρουμε ο ι Ο π α ν α γ ι τ η σε εμά. α ι ο κ ό σ μ σ απ' έ ρ ω π ο υ μ ο σ ι κ ο ύ ξ έ Ε, παλιά π ο υ λ έ γ α ότι έχω συγγένεια με τον Ισαγγελέα που ε χ ε κάτι ο Τσεβά, ς μπράβο, Ισαγγελέα. ς Δεν ίσχυε αυτό. Δεν έπιανα, όχι. όχι. α Γιατί ίσως, και αυτό ς το πουλάγε. Λέει, ξέρετε τον άλλον που παίζει. Από κ ε ί μ ι ε τ ά έ μ α ι τ σ α κ ο ρ δ ι ε ό για να είναι πιο <το> ιδιαίτερο. <laughs> <Αυτό, ναι. laughs> Μήπω ήσουν εσύ. Και μετά τελείωσε την Ισαγγελία, την πήρε σύνταξη και βγήκε、Μπορεί. στο, στο τραγούδι. Πάντω ο Τσεβά είναι και πολύ αγαπημένο μουσικό πολλών τραγουδιστριών. ε τον ν Εννοείται. Σα ν α κ λ ε ί τ α ι το να μην πληρώνετε. Α ς πάει π ι θ ε ν ό να βγάλει ένα ρ ο κ ά μ μ από τα φ λ ι α π λ ε να τα φέρει, τι να το κάνει. Έχει και μουσικού ς απλήρωτου. Μόνο απλήρωτου. Μάλιστα, μάλιστα. κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α αυτά. Μήπω ς πληρώνουν και οι ίδιοι, Όχι. Να μην τα ακούνε αυτοί το θέμα. Να το πούμε π ι ο ε ί ν α Να του δείξουμε κάτι στη γωνία, να κοιτάξει γ ι να πούμε εμεί αυτά. Όχι, κοιτάξτε, ο Παναγιώτη είναι μια περίπτωση που όταν πληρωνόμαστε, πληρωνόμαστε όλοι. Κατάλαβε. ό δεν π λ η μ ε κ ά τ ι δ Η δουλειά που κάνετε εσεί είναι κέφι. Όχι, δεν με τ ρ ά ε ι το κέφι.、Yeah. Ναι, Πρέπει Μετά... να ζήσει. ς το Πρέπει να πέφτει και το χρήμα. <laughs> να ζήσει. ς <laughs> Λεφτά υπάρχουν. Και σα ς είχα για αριστερού ς όλου ς εσά ς και λέω ότι δεν θέλετε λεφτά. Ε... Καπιταλιστέ ς με το κ α λ η μ έ ρ α όμω, ς παιδί μου. Τι να κάνουμε. Τώρα εδώ πόσα χρειάστηκε ας πούμε, να μαζέψετε από το ιστοριμά σα για να έρθετε. κ α τ ά λ α β Από κ ε ί να κρίνει. ς Από κ ε ί κρίνω. Τα κλέβουμε την εφορία για να τα δώσουμε σε εσά. Έτσι έχουμε σκεφτεί. Ή ο Στουρνάρα ή εσύ. Διαλέξαμε εσά. Για την τέχνη το κάνουμε και τον πολιτισμό. Λοιπόν, σε ποιο γράμμα είχαμε μείνει πριν, στο Λάμδα. ή ί χ ε ξεκινήσει την αλφαβήτα. Στο Μη. Αν δεν έχετε, πάμε στο Νη έτσι. κ α λ λ στην αλφαβήτα την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ή να πούμε random. Ρandom. Πε πιο ένα από ι α να ε Που Μαζί, έτσι, Έλα. Μαζί, μέσα στον α π ο σ τ ό Εγώ χάρηκα Βοσκόπουλο, νομίζω θα λέγατε. <laughs> Αλλά εντάξει, πείτε τη Βοσκοπούλα, κομμάτια να γίνει. Επειδή λέγαμε και για εφορία, νόμιζα να <laughs> κάνετε συνειρμού. <laughs> Τραγουδάει ο Ρέπο, έχει ς ακούσει Βοσκόπουλο από τον Αποστόλιο. Όχι. Πεσένα. σ α ι π ε σ α αγαπημένη Παναγιά. έ λ α ρε παιδί αγαπημένο. μου, δεν θα το έ χ ε ι έ Θα κάνουμε ένα ντερό, τα όλο τρέλα. Ξανά είναι η τελευταία μα φορά. τ έ λ ε ι ο το ταξίδι, π η γ α ί ν ε ι έλα. Γιατί κάνει και αυτέ ς τι ς ανάγκε. Δεν Κορυφώνει, πέφτει. Αυτό ήταν. Τώρα δικό σα. ό δάσκαλοι. Όλοι δάσκαλοι. τ η φ ο ρ ο ι α φ υ γ ή Όλοι ο άνω των 80 είναι δάσκαλοι. Γιατί αυτό, έτσι δηλαδή γίνεται δάσκαλο ς κάποιο σε αυτή τη χώρα. Και ο Μητσοτάκη Άρα. Ποιο έχει α ν έ ξ ε ι μια δουλειά πάνω από 20 χ ρ α Όχι, φαίνεται από του μαθητέ του ότι είναι δάσκαλο. Ποιο είναι ο μαθητή του, Τόλι. Δια σκέψω. Εγώ. ε κ από σένα, δεν μου α ι ο πανταζή, δεν είναι. τ α ρ α χ ή Έτσι ν αποδένει κάτι τέτοιο. Είναι τύπου Βοσκοπούλο. Μπορεί. Σε αυτό το σχολείο εγώ δεν πήγαινα. <laughs> <laughs> <laughs> δεν έδωσα π έ ί ξ ο υ γι' αυτό. Ναι, Για να πούμε τώρα. Το, το β'. <laughs> <laughs> αυτό το τραγούδι το ζητάνε πάντα στα χριστιανιάτικα τραπέζια. Έτσι δεν είναι. Έχουμε και φαγητά και γ λ υ κ ά και εμεί δεν έχουμε φάει. Τώρα είναι ρ α Άρα ε ί ν α μ ρ ά ε ι μ ε τ ά Τι ς τάβλα τραγούδια να πούνε <σταλώσεις> και καλά έτσι, Ναι. <σταλώσεις> Πάει μεγαλοπούλα. π ο κ ο π ο ύ λ α γαλοπούλα. Μια γαλοπούλα, γ ά π η σ α Στο γάμα λοιπόν, πάμε. Μια γαλοπούλα, αγάπησα. <σταλώσεις> <σταλώσεις> <σταλώσεις> <σταλώσεις> <σταλώσεις> <σταλώσεις> <σταλώσεις> 「やげみず」まてな。 τ ι λέει με άλλο λαό. Εμεί ς λέμε γαλοπούλα. Τούρκοι στα αγγλικά. Τούρκοι ο εγγλέζοι. Πώ τα λένε οι Γάλλοι? Κάτι σαν φραν. Δανέζα. Α. Δανέτ. Δανόν. Δανόν. Δανόν. Δανόν. Και μου είπε μ' αναστεναγμό. Και μου είπε μ' αναστεναγμό. Γιατί σ' αγάπη στον κ α ϊ μ ό είσαι μικρός σα που ρεύει. おいしいでござんす。 Άρα, σε προδίμαστε... Και στο ναρά. π ο λ ύ ω φ ε ί α πάρα πολύ ωραία. Σε όλο ήσουν πάρα πολύ ωραία. Και ε σ ς καλή. Οι άλλοι ποιοι ήταν <laughs> δίπλα σου. <laughs> δεν άκουγα. Αυτό <laughs> είναι τ ι δεν άκουγα. Φωνέ, μουσικέ, κάτω. φ ά λ τ σ ι κ ά λ ι α πάνω, κάτω. Χρόνια πολλά. Καλά, χρειαζόταν να π ο ύ μ να πάμε σε διαφημίσει. Γιατί με τη Βοσκοπούλα. μ α χ ά ρ ι α ένα ά τ η μ π β ο εγώ ε μ ι εδώ υ θ μ ί ζ ι Και Στα ναποδά, φωνέ στον ύπνο μου. Ακούγα αυτή μου πλανημένο, στον άντι κατεβαίνω. Κατεβαίνω σαν η φ ο υ λ ά που χασε το μάγκα τη. Τολούσο και τα φράγκα τη. ό ν ο εγώ. Τολούσο και τα φράγκα τη. φ ί λ ι ί ν α ι σ ι σ β η μ έ ν η τηλεόραση. Ο Χρυσάντολαιμό. じゃあ。<Yeah. S 2> yeah. Πολιτικό μήνυμα, αυτό και αν είναι επίκαιρο, <laughs> και, <laughs> και χωρί μπίπ. <laughs> ναι, στο πορτοφόλι. γ ι α τ αυτό είναι. Να είναι λέξη, κακό, αμαρτία κτλ. Αυτό είναι Θανάση π α π α κ ω σ τ α ν τ ί ν ο έτσι. Στην τύχη μ ο υ ι κ ή Τον είχαμε πέρυσι εδώ, είχε έρθει, τον είχαμε γνωρίσει. σ υ ν ε ρ γ α ζ ό σ τ α ν εσεί με το Θανάση. Καλά ε ί ν Τα καλύτερα είχα μάθει. ε <laughs> μ Να ρωτήσω κάτι που έχω απορία. Πώ ς ξεκινάει ένα παιδί να μάθει αρκοντα... Αρκοντεών. <laughs> δηλαδή το θέλει από μικρό ς ή ξεκίνησε αλλιώ και κατέληξε εκεί. Την Τρίτη Δημοτικού έπαιζαν δύο συμμαχίτριέ μου την 2 8 Οκτωβρίου, όταν πρώτο πήγα και έμεινα στο κ ο ρ ο π ή με του γονεί μου. Και παίζανε παιδιά τη Ελλάδο, παιδιά, το... μα χωρίζει ο πόλεμο, διάφορα τη 28η και Άσκεπτο, αυτό ήτανε. αυτό ήτανε. Και λέω, τι όργανο είναι αυτό. <laughs> και πάω και λέω στο δάσκολο, π ό την ε επόμενη γιορτή μου λέει Χριστούγεννα. Λέω, θα παίξω κι εγώ. Και πήγα στο σπίτι, πήγα στο οδείο και λέω, Γεια σα, ς τ ο να μάθω τ ο μ ι κ ρ ό τ η μπανιστή, την Άγια Νύχτα, το、καζατζό. ρεπερτόριο. Και το κ α ζ α τ ζ ό κ Πρώτα έκλεισα Λάιρ και μετά ναι, ναι. πήγα να μάθω. Α, και έπαιξε στα Χριστούγεννα. <laughs> ναι, έπαιξε. τ ρ ι τ ή Τα κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα. Είδε τι μπορεί να σου κάνει μια γιορτή. Και Αυτά, οι Ρώσοι,、ναι. οι κόκκινοι. Τα κάλαντα, τα χριστουγεννιάτικα κόμματα, παίρνει από ό,τι ακούσαμε. Ε, <σ conquer> όχι, τα έχω ξεχάσει. Α, ναι. Ξέρει ς γιατί γιατί δεν έχει γιορτή να εμφανιστεί. Θέλει κίνητρο. δ ε ω ς έ ρ ε ι να πα στο κ ο ρ ό π ι να πα στο σχολείο, να παίξω πάλι όπω παλιά. Λοιπόν, τι άλλο μα ς έχετε, σε ποιο γράμμα είχαμε μείνει. γιατί... Πήγαμε στο πι τώρα, η π ε ρ σ υ φ ό ν η Πήγαμε στην π ε ρ σ υ φ ό ν η Πήγαμε από το γράμμα που είμαστε. Να πάμε στα. στα ξένα να πάμε. Ένα ξένο ένα να πάμε. Να ξ έ ρ ε ε γ ώ θέλω να πω ένα ξένο για σένα.、Ναι. Επειδή ξέρω ότι μιλά ς άπτεστα Ισπανικά. ι α ι ναι, ναι. Μπράβο, Θήμιο, θε να μα κάνει λίγο. Ναι. Για πε. Αμπεθέ. Εκεί. Ε, τι είναι αυτό, αλφαβίδα. Το σούπερ μάρκετ, Είναι αυτό που λέμε. Αν πεθε, κ υ ρ ά μου, αν πεθε. Αν πεθε. Δεν είναι και το ν ύ Είναι ένα τραγούδι που λέει ότι ουσιαστικά ο τραγουδιστή ς μαλώνει τον ζωγράφο και του λέει: Ζωγράφε, εσύ που είσαι από την περιοχή μα, ς από την πατρίδα μου, για ποιο λόγο ξεχνά ς την καταγωγή σου και δεν ζωγραφίζει κανένα μαύρο αγγελάκι, Λατινοαμερικάνικο το τραγούδι. Ε, γιατί λέγεται Αγγελίτο ς Νέγρο, ς δηλαδή μαύρα αγκελάκια. Και ποιο, λέει για ποιο λόγο. λ ε μ π ο ρ να ζωγραφίζει στην Παναγία Λευκή, αλλά ζωγράφησε και ένα μαύρο αγκελάκι. Τα μαύρα παιδάκια δεν πηγαίνουν στον σ στο στο Παράδεισο βράδεισο, και δεν γίνονται αγκελάκια και αυτά.、Αυτό. Έτσι λέει. Θα έρθουν οι χ ρ υ σ τ α υ γ έ ν από κάτω. Μαύρα αγκελάκια. <laughs> <laughs> Μόνο μαύρα κοράκια. Θα τα πάμε. <laughs> Έλατε. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Que también se van al cielo todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su c o l o r Si sabes que en el cielo. También los quiere d i o お尻をつけたら、あなたはあなたのお尻をつけた a si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. ピント Color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios, pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros. Te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar una. プロ ταγωνιστή Το νέο πρόγραμμα η επιχείρησή σου.gr από το ν ο τ έ δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίε ς επιχειρήσει ς και ελεύθερου ς επαγγελματίε ς για πρώτη φορά στην Ελλάδα να προωθήσουν την επιχείρησή του ς στο ίντερνετ εύκολα, γρήγορα και εντελώ δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. Μέσα από το www.yourbusiness.gr και μέσω ενό απλού και εύχριστο εργαλείου, ο επιχειρηματία μπορεί να δημιουργήσει το site ή το ηλεκτρονικό κατάστημα τη επιχείρησή του σε πέντε απλά β ή Για ένα χρόνο στι ασφαλεί υποδομέ του ΟΤΕ. ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τ ε άμεσα το www.yourbusiness.gr και κάντε την επιχείρησή σα ς online. Real FM 97,8. Καλά Χριστούγεννα! Άκη π ά ν ο υ ήταν αυτό, χωρί ς τείχου. ς Μα ς τα π α ν ε Φύγε. Θα φάνε δ ι ώ ξ υ μ ο τα παιδάκια φέτο. ς Και σ φ α λ ι ά ρ α θα φ ά ν ε Πόπορε.、Εσύ. Εμένα μου λέγανε τα παιδιά που κάνω μάθημα ότι θα, θα βγουν να πούν τα κάλαντα. Παιδιά τώρα μιλάμε από 27、τι、μέχρι、ηλικία. 62 χρονών. <laughs> <Ε>, ναι, ν <laughs> α Και λέει, τι μαθαίνουμε τόσο καιρό, λ έ θα βγούμε να τα πούμε κι εμεί. Πού, πού είστε, δασκάλα? Ε, κοίταξε, είμαι δασκάλα σε δύο ιδρύματα.、Oh. <laughs> το ένα είναι στην στη, στη Προσκόρνηθο, στο Δάφνη, δεξιά. Είναι <laughs> με το μεγάλο. Είμαι στη σχολή, τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που διδάσκω υποκριτική.、Mm. Και μετά έχω. Έχω καλαάρισει, α υ έ τ υ χ ε Ποια είναι. δ ι κ ο ύ σ ε ι Διδάσκω υποκριτική. Είχα φέτο ς το δεύτερο έτο και του αγαπώ πάρα πολύ. Ε, Και διδάσκω και στο χώρο που έχουμε φτιάξει, το Baumstrasse, με την ομάδα μου που λέγεται Δρόμος με δέντρα Γερμανικά είναι. Τι σημαίνει、ναι. Baumstrasse? Draumstrasse. Α, το τοπε. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω και... γερμανικά γι' αυτό. Ναι, μ ά ν Εγώ ξ έ ρ ω μόνο την Potsdamer's p l a t z Ναι, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και την Märkel. Και την ά λ πλευρά. γ α την άλλη π λ ρ ά Για την ά λ λ π λ υ ρ ά γ α την ι λ λ η π λ ρ ά Για την ά α την ά π α την ά λ λ ι α την ά λ π λ ε Για τ ί γερμανικό τίτλο. Ήταν ένα σχεδιάκι του Paul Klee. Α. Που μα ς άρεσε πάρα Δεν είναι πολύ. Δεν έχει ε κ π α ι δ ε υ τ ε από Μέρκελ, από Δάνεια, από Εβραία. Όχι, είναι και... πολύ παλιότερο. Είναι του 1996. Το Πού είναι αυτό ς ο χώρο? ς Είμαστε στο Βοτανικό, στην Οδό Σερβίων 8, πριν την Σπυρουπάτσι. Και είναι ένα ς χώρο ς που κλείνει φέτο ς δύο χρόνια. Και, θα, και το γιορτάζουμε έτσι με ένα μεγάλο ε, πρωτοχρονιάτικο ν e ο Year's Eve. Είναι χώρο ς διδασ, διδασκαλία, ς μάλλον. Είναι ένα ς χώρο ς κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικό, ς όπου ε, ε, ε, κάνουμε σεμινάρια, μαθήματα, ε, εργαστήρια, έχει διάφορου ς καλεσμένου. ς Γύρω από υποκριτική θεατρι, τέχνη. Και, και, υποκριτική, και θεατρικά και μουσικά και εικαστικά. Εγώ είδα και παράσταση εκεί πριν λίγε μέρε. Ναι, π α ρ α σ η ε ε ί είδα μία. <laughs> του Μαρκέ. Του Μαρκέ, το Ερντίνερε. Ναι, είναι μια π α ρ ά σ τ α σ η που κάναμε φέτο. ς Ένα παράδοξο καμπαρέ το λέμε. Και είναι πάνω σ τ η ρ ι γ μ έ ν ο στη νοουβέλα στη του Μάρκε. La Increíble, η τρίστη ιστορία, το λ έ γ ε τ ο Θήμιο. Ναι, ναι, ναι. Δελακάνιδα ερέντιρα. η Για πέντρο ε ρ έ ν τ ρ α Το ντε έπιασε, Το ντε έπιασε. τ ο λα, αυτά τα άρθρα. Είναι η απίστευτη και θλιβερή ιστορία τη ς αθώα ς ερέντιρα και τη άσκουσα ερέντιρα. Πάλι ερνίδνερη την είπα. ε ρ ν τ ι ν ε ρ α Κοίταξε, επειδή στο δίπλο το λέμε Aritνερε. Γιατί τη φωνάζει έτσι ο α γ α π η Εσύ κάνει ς τη γιαγιά. Εγώ κάνω την άσπλαχνη γιαγιά. Μα πώ, δεν ταιριάζει ηλικιακά. Ταιριάζει πολύ. Α, ε ν τ ά ε ι Γιατί είναι, συμ, είναι συμβολική η γιαγιά, είναι η εξουσία, κατάλαβε. ς、mm. είναι... Ουσιαστικά η μικρή ερέντιρα, κατά λάθο, βάζει φωτιά στο σπίτι που μένει με τη γιαγιά και η γιαγιά την εκπορνεύει για να ξεπληρώσει το χρέο. Ποιε μέρε μπορεί να έρθει κάποιο εκεί, Τώρα, ανακοινώσαμε τέσσερι παραστάσει τον Ιανουάριο. 5, 6, 7 και 8 ι 10 το βράδυ. Με τ η λ έ φ ω ν α κλεισίματα κτλ. α ι α ο ι π ά Ναι, ναι, ναι. Αν θέλετε να δώσουμε το site. Ναι, ποιο είναι τώρα. δέντρα.gr. ι Δεντρα.gr. Κάνουμε αυτό. Κάνουμε διάφορα χάπεν. υ ς ά ρ χ ε ι και ωραία μουσική, σ ό ρ ι να το πω κι α αυτό. Έχει πολύ λ ωραία μουσική αυτή η παράσταση. Είναι του Βασίλη Μαντζουκή. Ναι. Και στίχη και αυτά είναι από. Είναι διασκευή από... δική, διασκευή δική από μου από το κείμενο.、Mm. Η διασκευή είναι δική μου και η στίχη είναι πάλι. Πολύ δική ούτε. Ούτε. ωραία τραγούδια. Μα υ π ο σ χ ε θ ή κ α λ ά ότι θα παίξετε, θα παίξετε και ένα τραγούδι από αυτά. Ναι,、Μα、αλλά、παίρουμε. δεν είμαστε με τον Παναγιώτη. Α, δεν με στέλνει. Πώ πάει όμω, πάει ένα ωραίο. Τον τ υ α ρ ά σ τ α τ ε ρ έ ν τ ι ρ α γ ύ ρ ν α κοντά μου. Είναι η γιαγιά που την έχουν πάρει, την ερέντιρα οι μοναχοί, την έχουν πάρει Και αυτή στείνει την τέντα τη ς έξω από το μοναστήρι και τραγουδάει. γ έ λ ω να προκαλέσει τον ν ύκτο, κάπω έτσι. Έχει πολύ ωραία μουσική. Ναι, και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε πολύ ωραίου ς μουσικού ς στην παράσταση. Πολύ ωραία τραγουδίστρια τη Σταυρούλα π α υ λ ί κ ο υ που μα ς έφτιαξε και την πορτοκαλόπικα. Για πορτοκαλόπικα, ναι. ναι. Να είναι καλά.、Παταβληκτή. Και για τα τραγούδια, αλλά βασικά για την πορτοκαλόπικα. <laughs> <laughs> Καλή τραγουδίστρια, μεγάλο τραγουδίστρια.、Καλά. Αλλά κάνει <laughs> μια Πορτοκαλόπη. Όχι, όντω ς τραγουδάει πάρα πολύ γιατί δεν τ η π α ρ ά σ σ ε ί ν α ι πολύ ωραία. Και είναι πολύ και、ωραία. πολύ ωραίο έτσι, όντω ς είναι σαν καμπαρέο όλο ναι, γιατί ναι. βγαίνει η κοπέλα μπροστά, τ ι ωραία φωτισμένη και ναι, τραγουδάει. Ναι, ναι. Είναι έτσι ένα. <laughs> σε ωραία Θα το ξαφνίσουμε τώρα και άλλα δύο συγκροτήματα αγαπημένα. Του Σαντουρίστα,、mm. Band με τον Μάριο Παπαδέα στι 22. Και του μ ά τ σε δ ι ω η Ωραία. Και τα ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε πάντοτε στο διαδίκτυο. Γιατί δεν, δεν κάνουμε π ο λ λ Παναγιώτη, ορίστε. Τι που παίζει,、πάντοτε. κάπου παίζει, ξέρω. Δεν παίζει. παίζει. Δεν π α ζ ι κάτι. Όχι. όχι. όχι. Κάτι、Λέχι、μουσική έ ε γ ρ ά ψ ι ξέρω. Τι μουσικέ έχει γράψει πρόσφατα. έ χ ο μ κάνει μουσική σε μ ι α μια παράσταση για παιδιά.、Ναι. Μικρά και μεγάλα. Στο θέατρο Άνεση, ς του Βασίλη Μαυρογεωργίου, σε σκηνοθεσία τη Τάλια Ματίκα. Το μυστικό του Βασιλιά. Πολύ ω ρ και την ε ί σ ι α π ακούσαμε. Όμορφα είναι, ναι, και εγώ έτσι, έτσι νιώθω. Την όμορφη. Είναι πολύ όμορφη.、Ναι. Και η παράσταση πολύ ωραία.、Ε. Και επειδή την είδα, δεν είναι τόσο, για τόσο παιδιά, βέβαια. Μα τα έχει ς δει λέτε, όλα. Όλα τα φωνά. Εντάξει, ε, δεν προλαβαίνω. Τότε προλαβαίνω. Ε, ά σ υ λ ε ί μ α ι ε ί μ α ι Όφυλο. ς Διάφορα ς ε όφυλο. ς Και όντω, ς και δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλου κ Εκεί τα κάτι τρίχωρα να κλαίνε στο σκοτάδι. Αλλά <laughs> ε λ λ ά ε ν τα τ ε τ <laughs> με τη Ματούλα δεν κάνει ς κάτι, δεν μου λέγεται. Δεν κ ά ν μ ε τη, τη Ματούλα κατά καιρού ς παίζουμε μαζί. Α. Ναι. Με τον Απόστολο ρ ί ζ ω έπαιξε το ν β ρ ω τ ι ν ό του και κ ά ν ε διάφορε ς συναυλίε ανά την Ελλάδα. Με την Ελένη Τικοκίδου θα παίξουμε, σωστά. α π λ τώρα τ λ ε ι Με τ σ τ ο Χαμάμ. Τα δυο σα. Πού? Τα τρία μα ς και, και η πιανίστε τη. Στο Χαμάμ στη Δημοφόντω, στα Πετάλαινα. Θα παίξουμε τι Δευτέρε από 7 Γενάρη και μετά. Γίνονται πράγματα πάντω έ τ Και πάρα πολλά.、Όντως. Όπου συμμετέχουμε εμεί είναι ναι, πολύ ενδιαφέροντα. Και, και όπου πηγαίνουμε κι εμεί, <laughs> <δε μεταξύ laughs> <είναι, laughs> κολλάμε όλα αυτά. Και ευτυχώ δεν τα μαθαίνουμε από εκεί που μαθαίνουμε άλλα πράγματα που δεν είναι, πω, είναι ωραία. Και που να πάτε επίση. Πρόταση. Στην... Στείλει προτάσει. Μάλλον πρόταση. α πάτε στην Πότνη Αθηρόν την Πέμπτη. Πόσο που... του μηνό, 20. Πόσο έχει. Την Πέμπτη μεθαύριο. Εξή, 27, 27. 27, 27, 27, 27. 27. Λοιπόν, η υ πότια μ θηρώνει μια κ α λ ε ρ ί στα Εξάρχεια.、Mm. Όπου έχει μια έκθεση που θα ανανεώνεται συνεχώ, ς α ς πούμε, αλλά παίζει ο αγαπημένο ς μου τραγουδιστή. ς ο ι ο γ ι ένα happening. Ο Αλέξανδρο ς Ηλιάκη. ς Αν δεν τον έχετε δει,、mm. πρέπει να τον δείτε και να τον ακούσει. Για β ο ή θ ι α Είναι, είναι ένα ς υπέροχο τραγουδιστή. Δεν μπορώ να σα πω τίποτα άλλο. Πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να τον ακούσετε. Την Πέμπτη 27. Δεν το ξέραμε,、mm. μα το προτείνει. Μόνο μία μέρα, μόνο μία παραστασία. Νομίζω πέμπτε θα παίζει. Α, κάθε Πέμπτη. Αλλά κάνουν ένα. σαν happening, μέσα στην έκθεση.、Mm -hmm. Δηλαδή είναι πιο πολύ σαν α, έργο τέχνη. ς παρά σαν ένα κονσέρτο. Και είναι ένα έργο τέχνη ς ο Αλέξανδρο. Γι' αυτό σα λέω να πάτε, οπωσδήποτε. Και εδώ ήταν η στήλη τη Μάρθα φ ε α ί ρ κ α εδώ ή και <laughs> η πρώτη ώρα. Με πρώτη τη σ λ η ι σ μ ο ύ γ ι η π ό μ ε ν η θα μ ε τ η μ ί Thank、you Αυτή τη γλυκά τη κλεμμένη ευτυχία ς λίγο πολύ όλη την έχουμε γευτεί. てあもん、て Ο κλέφτη στο σκοτάδι, και απ' τη λαχδαρά η καρδιά μου θα σκιστεί. Πήτρα γουδάρεση πανδί. Νταλκά ς βαρύ. ί Εδώ είναι η ελληνοφρένεια αυτό που ακούτε, γιατί η κανονική ώρα είναι τώρα. Έμασταν και μια ώρα, ώρα ώρα μια ώρα πριν. Χάσατε μια ώρα πριν. Έχουμε ξεκινήσει από τι ς 12 και έχουμε ν ό ψ η Χριστουγέννων και λ ό γ ο Χριστουγέννων. Τη, Άμαστε... τη, τη χαρά και την τιμή. Έτσι λένε. δ ε μ ι τ η ο ύ ρ γ α σ χ Τη χαρά και την τιμή να έχουμε. <laughs> Καλεσμένου στο στούνδιο. Τη Μάρθα Φρυτζίλα και τον Παναγιώτη σ ε β ά Στο ακορντεόν είναι ο Παναγιώτη Τσεβά σ και στο τραγούδι Μάρθα Φρεντζίλα ε ν ε ι στο τραγούδι. Συνοδεύει τον Αποστόλη. Δεύτερη φωνή τ ο Αποστόλη, Μπαρμπαγίλα. Να είσαι καλά, Μάρθα. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάντα να, μας πάντα, να αυτές τις καλά, πάντα να είμαστε καλά. Πάντα να είμαστε καλά. Να πούμε κάποια στιγμή όταν κανονίσουμε και τι ς εμφανίσει ς μα τη κυρία Ζωτάνη. α ν Να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Ε, εννοείται, ν α ι ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ο υ μ ε π ο λ κ ό σ μ και σα ς ακούμε και σε Συντίζ, σε ΔΕ που το λένε και στα Ισπανικά,、σε、γιατί δε, έχουμε ναι. μία ναι. Σε ΔΕ. Τα σε δε.、Mm. Και χαιρόμαστε πραγματικά που είστε πολύ που είσαστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι και εμεί ς χαιρόμαστε. Περισσότερο, μάλλον γιατί χαίρονται πάρα πολύ μαζί μα ς που είμαστε εδώ, κατάλαβε. Ναι. Ναι, ρε, να θέλαμε... καλά τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν ξέρει ς γιατί. Θέλα να του διώξουν από κοντά του και... για δύο ώρε. Να πάνε στην ε λ λ η ν ο φ έ ν ε ι α να πω σε σ ά όποιοι... τ η ν Ελληνοφρένεια Σε όποιου το είπα ότι θα είμαστε εδώ πέρα. Αχ, να π ε ν βγάλει και μια φωτογραφία. Τι κάνετε, έτσι και να κάνετε. Δηλαδή ήταν όλοι. Και βγάλαμε αρκετέ φ ο α ν είχαμε και ρούχα θα ήταν καλύτερα. α λ Να σου πω, ο Παναγιώτη είπε ότι τραγουδάει. Επέ, α Έμαθα κ ο ρ δ ι ά ν τρίτη δημοτικού、mm. και από τότε παίζει, φαντάζομαι, συνεχώ. ό、mm. μ ε ν Πόσα χρόνια τραγουδά σ τη, Γιατί άλλη ήταν η βασική σου δουλειά. Όχι, τ ρ α γ ο υ δ ώ Κοίταξε να δει. ς Δεν είναι η σκηνοθεσία η βασική δουλειά, η βασική, η βασική μου δουλειά είναι ότι είμαι ηθοποιό. η θ ο π α ι από ναι, ναι. εκεί ηθοποιό. Δεν π ε να φ η θ ο π ι ό π Μόνον. Θέλω να πω, τραγουδούσα από πάντα. Ε, δημοσίως, από μικρή. Δημοσίω λέω. Δημοσίω τραγουδούσα. Δε, πιάνετε το σχολείο, οι σχολικέ γιορτέ και αυτά. Έκανε ς καριέρα τότε. Πολύ μεγάλη καριέρα. Είσαι η φίρμα του σχολείου. <χει> Των σχολείων γενικώ. Στην ν η φ ί Πού, σε π ι ο ν Ήμουνα στην Ελευσίνα. Σε φωνάζαν και σε άλλα σχολεία. Να φωνάξουμε τη μ ά ρ θ α από το Τρίτο Λευσίνα να, να μα ς τ ρ α γ ο υ δ ή σ ε ι Τουρνέ! Τουρνέ στην Άνδρα. Στη μαγούλα, η Μάρτα Φόρη. Σήμερα! Ακούμε! Η μ ά ρ θ α Εφριτζίλα! Απόψε στο πανηγύρι τη γειτονιά! Στο δημοτικό τη ς μαγούλα σ ήμουνα και όταν είχαν σπάσει τα νερά. Γεννήθηκε. ς Ετοιμόγεννη μαγούλα. Και... <laughs> <laughs> Απ' ό τα νερά. Έχει στεναχωρηθεί πολύ. <laughs> Και από μικρή και τα λοιπά. Από μικρή, ήμουνα από τα παιδάκια αυτά. δ α σ α από ήμουν... πώ έβλεπε ς τον εαυτό σου, Πια ο είχε στο νου σου, Και έλεγε, Εγώ θα γίνω γιατί σε εκείνη την ηλικία το με α, πρότυπο. Πολλά πάντα. κ ο ι τ ά ξ ε είχαμε ένα παιχνίδι που παίζαμε. Ηλίτσα ήταν η δίκη μ ο σχολιού. α ι Εγώ πρέπει να ή μ ο υ ν η Τζένι Βάνου, ί ζ ω Αλλά δεν είμαι σίγουρη, γιατί μπορεί να ήμουνα και η Αναβήση. Ε, τώρα τι έμπλεξε. Γιατί θ μ ά μ α αν ή μ ο υ ν εγώ η Τζένι Βάνου ή ο Μάκη. Η Τζένι Βάνου Είχα... ήταν ο Μάκη. Είχαμε και το Μάκη που ήταν ένα παιδί δίπλα που έμενε. Ο αλλά... Μάκη τι κάνει τώρα. <στοί> Έγινε <έχω> <στοί> η, <Τζένι> <στοί> η Τζένι Βάνου. Είναι η Τζένι Βάνου. Τον έχω χάσει το Μάκη.、Mm. Αλλά να σου πω πόσο πολύ ήθελα να τραγουδάω όταν ήμουν α πούμε στην. Και εγώ πρέπει στην Τρίτη Δημοτικού. Αυτό είναι πρόβλημα η Τρίτη Δημοτικού. κ ά ν α ν ε κατάλαβε. Πρέπει <laughs> να πιουν Τετάρτη. Είναι ότι περάσαμε την πρώτη <laughs> και μεγαλώσανε. Τότε λοιπόν κάνανε μια χοροδία με τα παιδιά τη ς Τετάρτη, ς Πέμπτη ς και Έκτη. ς Εγώ όμω επειδή ήμουν ψώνιο,、ναι. πήγα στη δασκάλα όταν έκανε την ο ν τ ι σ ι ό Πήγα στη、σχολείο. δασκάλα όταν τελείωσε ο ν τ ι σ ι ό και λέω πρέπει να μ' ακούσετε. Ποιο Δημοτικό ήτανε. Ήταν το, το μόνο τη μαγούλα. Φame δημοτικού σχολείου μαγούλας, <laughs> θα μαγούλα. Θα γίνει φριτζίλια. Μαγούλα, φράιν high s c h o o Μετά θα γίνει φριτζίλια. <laughs> <φριτζίλιο. laughs> και είπα το ιδέε π ο κάνει πόλεμο με νύφε και μαγούλα. Αυτό είναι πείμα, δεν είναι τραγούδι. Όχι. Τι είναι τραγούδι? Πάχο βαρύ ακούγεται. Αν εννοώ, σα την ε μ ό ν ο Οι, Οι δε που, πολλά... που κάνει πόλεμο, μ ε ν ή φ ε ρ ς και μάλλον. Πολλά του φέκια πέφτουν, μίνα σε γάμο, ρίχνω να ι Μίνα σε πανηγύρι. Ναι, σε χαροκόπη.、Και、σε το... χαροκόπη. Στη χαροκόπη. <laughs> <laughs> και τ ρ α γ ο ύ δ η σ α και με πήρανε στη χοροδία. Εννοώ, μ ο υ ν από τον μεγαλύτερο τάξο. Η、πολύ、καταξίωση. Η και από τότε το καβάλι πήρε την καταξίωση. Δεν ήθελε πολύ. Δημοτικό σχολείο Μαγούλα. ς Μάρθα φ ρ ι τ ζ ί λ α Και κάθε κάθε ακριβώς, <laughs> ακριβώς. ο λ α μπροστά. έ τ σ κ ρ ι β Ο Μάκη είχε σκυλιάσει. Ναι, λέει ναι. αυτή ναι, ναι, να ναι. προχωρήσει <laughs> και Δεν σταμάτησε. ε λ ε ι α ε ν α δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάω από τότε. Μετά μπήκα στην θεατρική ομάδα όπου κατάλαβα ότι ήμουν πιο μεγάλο ψώνιο από τ ι νόμιζα. Δεν έχει όριο το ψώνιο. λ έ ν έ τ ο ι ό μ ι ζ ό χ ι ό ρ α δημοσίω πότε ξεκίνησε. Τώρα, τα τελευταία χρόνια ήταν που τα β ά τ ο υ η ό σ ι ο π γ ι ώ τ Όχι, όχι, όχι. Όχι, στο Δημόσιο π α ν α γ ι ώ τ ά Επαγγελματικά. επαγγελματικά, επαγγελματικά. Από, από πότε, Παναγιώτη? 90... 90... Ό, Πριν το θανάσει. Από φ ο 1 τ 9 τ ρ ι α δ ύ ο 1991, 9 9 2 Αυτό ναι. που όλοι πέντε στα πανεπιστήμια και μετά το έρχεσαι στο τραγούδι και στην Ιθοπία. Α γραφώσουν στη ΔΑΠ, έλεο. γ ι να πάνε τ ρ α γ δ ί μου. Η αλήθεια είναι ότι ζούσα. δ ι ε π ο ρ ι μ ο υ ν από το τ α γ ο ύ ι Ω τ ή τ ι α Ναι, βεβαίω. Δεν είναι ν τ ρ ο π ε ί καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Δεν ντροπή. Έχω παίξει και με τον Ιορδάνη Τσομίδη, να ξέρετε. Τι λε. ς Το ξέρει. ς Όχι. Ποιο <laughs> <Εσύ είσαι. laughs> είναι ο Ιορδάνη Τσομίδη. <laughs> φάνηκε, σαν να το ξέρω όμω. Δεν φάνηκε. <laughs> <ε. laughs> τον Ιορδάνη, καλά. Έχω χ α θ ε ί και εγώ με τον Ιορδάνη. <laughs> είναι σαν και σαν με το Μάκη. Εγώ με τον Ιορδάνη. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> α, γι' αυτό. Γι' αυτό、Πάθος、χαθήκατε.、Χάθηκε. Να παραγγείλω. ι και χαθήκατε να παραγγείλω τραγούδι. Κολατάλαρο. Τη μηλιά παραδοσιακό από την Κάρπαθο, <Κι> και όσο θα το ακούνε, να σκεφτούμε τι κάποτε, σε αυτόν τον τόπο, από τι, τι ερεθίσματα είχαν οι άνθρωποι, και πώ ς αυτά τα έκαναν ζωή καθημερινότητα, τραγούδι, πώ ς τα, τα έπαιρναν, τι ς εικόνε ς του ς και τι ς έκαναν σύντροφο. Πάμε τ ο Πάμε τ ώ ναι. Το, ναι. ναι. 「たみらずおいみぞめあいてすかれまとくれも Και ί ν η σ ε κ πού κατέληξε το τραγούδι. Τα έχει όλα. Όπω ξεκινάει και που καταλήγει ούτω ή άλλω. Ναι, ούτω ή άλλω. Η μιλιά είναι από την Κάρπαθο, έτσι.、Mm. Τα έχουν βάλει όλα μέσα. Εγώ χάζεψα πάντω. Από την ερμηνεία, από όλο έφυγα. Γιατί, Αν προσέξει ς και τον στίχο, σε πάει, σε ταξιδεύει. ε ί ι λ ί γ μ ι τ ρ ο Έχουν και αυτή την παράδοση που τραγουδούν ένα τραγούδι. Που δεν τελειώνει, που το λένε σ υ ι ρ μ α τ ι κ ά Ξεκινάει δηλαδή και πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει. Τώρα υπάρχει και ένα ς υπέροχο ς λ ι ρ ά ρ η ο Ζωγραφίδη, που τ ρ α γ ο υ δ ί σ α μ ε και μαζί, τραγουδήσα και στο, στο δίσκο του. Που δεν κουράζονται ποτέ, είναι σαν ξεκινούν και τραγουδούν τρεις, τρία μερόνυχτα. Ναι, τα, λίγο, τα, τα πανηγύρια γ υ ρ ν ν ε κ ο ι ο ύ τ α ι και γ υ ρ ν ά ν Κοιμούνται για λίγο, ύ μ για μία-δύο ώρε, σηκώνονται, συνεχίζουν. Η κυρία φ ρ ι τ ζ ί λ α είναι αυτή που τραγουδάει και λέει όλα αυτά. Και ο κύριο ς Παναγιώτη ς σε βά ς είναι εδώ Ελληνοφρένια, εορταστική, έτσι τη γιορτάζουμε με πόλτα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική.、Έτσι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι κάλυμνο, ς κάρπαθο ς μάλλον. Και κάτω, Κούβα, θα πάμε και στην Κούβα μετά、ναι. μια βόλτα. Δεν είναι μ α ρ τ ί α όμω ς που ενώ έχουμε συνηθίσει τον κόσμο να ακούει πολιτικού ς τέτοια μέρα να μην ακούει. Μεγάλη. Δεν είναι. Μεγάλη. Και βάλαμε τραγούδια και. Ναι, μεγάλη μ α ρ τ ί α Φριτζίλε και τέτοια. Ναι. <laughs> τι να κάνουμε τώρα, <laughs> βάλουμε <laughs> τουρνάρα. Ένα σαμαρά, κάτι βέβαια. <laughs> θα ήταν καλό να ακουστεί. Θα κ ο υ ε ί μετά、είναι. η φ ρ ι τ ζ ί λ α Θα κάνει το σαμαρά μετά τι δ διαφημίσει. μ ε α φ ε ι έ Ένα καλό του Σαμαρά. Ανάπτυξη πε. γ ύ ρ ι ε και Τη ζωή μου ποιο την κυνηγά. Να την τ ε λ μ ω να χ ι ά σ ι με στη νύχτα. υ ρ λ ι ά ζ ο υ ν και σφυρίζουν φόρτιγα. Σαν ψάρι με χ ο υ ι ά σ ι με στα νύχτα. Για να ποιον με στον κόσμο ε ν α ρ γ ά Ποιο την κυνηγά, Ποιο τη ζωή μου, Ποιο την κ ν η γ ά Ποιο τη ζωή μου, Ποιο π α ρ ά φ υ λ λ Του κόσμου τα στενά ποιο σημαδεύει, ο π ε ί λ ι αυτό ς που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον με στον κόσμο είναι αργά, ποιο σ τη ζωή. π ο ο στη ζωή μου, π ο ο στην κίνηγα. Χρόνια πολλά <laughs> είναι Χριστούγεννα. <laughs> Πολιτικά χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν α、yeah. Καλογέμι, μαγαλοπούλιο. Είναι επειδή ζήτησε α π ο σ τ ό λ σ το διάλειμμα ένα πολιτικό τραγούδι.、Mm. Ήθελα, ρε παιδί μου, έτσι να φ τ ι α χ τ η κ ε Δεν βάζουμε σαμάρα να τραπέζι. Βάλουμε ένα πολιτικό τραγούδι. Να ρωτήσω, το κοινό έχει αλλάξει τώρα τα τελευταία τρία χρόνια με την κρίση. Σκέψη, αντίδραση, αυτά που ζητάει, έχετε εντοπίσει κάτι. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω ότι παρατηρώ είναι μια ανάγκη για συντροφιά πολύ Τόσο το κοινό, όσο έρχονται σαν να είναι συγγενεί σου. Πώ ς το, το πιάνει ς εσύ ω πάνω στη σκηνή, ω. Ότι ε... λίγο. Αν λε ς ένα τραγούδι, σαν κι αυτό, είναι λίγο. Πέσταρε, Μάρθα. Ναι, θέλουν. ε Κατάλαβε. ς Είναι λίγο、mm. πιο. Πε και αυτό που μιλάει για το. Δεν έχουμε τέτοιοι. Πιο λίγο... οικείο νιώθουν. Ζητάνε κάτι. Ταυτίζονται ναι, ναι, ναι, περισσότερο ναι. με αυτό που λε. Ναι. ί σω ς να νιώθουν και άλλα συναισθήματα. β λ έ π ο υ ν τον εαυτό του, ς δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. <σταλεί> και ζητάει από του ς τραγουδιστέ ς να εκφράσει την αγανάκτηση και την οργή του. <σταλεί> <σταλεί> και έχει πάει μετά στο τηλεκοντρόλ και κάθεται πάνω στο τηλεκοντρόλ. <σταλεί> και βιδώνεται στον καναδά. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα. π ε το κοινό είχε φρικάρει λίγο. <σταλεί> Με το που θε πει εσύ πριν. Πήγαινε λίγο στη συναυλία του. Ναι, αυτό ισχύει. Είχε γίνει λίγο λόγο τώρα, δεν ξέρω, Ολυμπιακών, Γιούρο, Παπαρίζου, -πα -πα -πα -πα Καλομήρα. Κάτι、mm -hmm. είχε γίνει εκεί πέρα. Σε ξεφάντωμα κατάσταση.、Oh, ναι, ναι, ναι. Όλοι σε φάση ξεφάντωμα. τ ρ ε λ α μ έ ν ο ι α Είπαν να υπάρχει ελληνική σημαία παντού.、Mm -hmm. Στο ζήτο του κόσμου. π ο υ σ χ ύ ε ν α Σικωσέτο, ένα τέτοιο υπήρχε. <συσχύ> το οποίο ήταν λίγο. Πανηγυριώτικο. Το νομίζω μ α ζ ε ύ η κ ε λίγο αυτό τώρα. Πολύ. Και ο κόσμο αυτό πιο πολύ το π α ρ ε ί σ τ ι κ ο ψ ά χ Όλα αυτά、ναι. τα χρόνια. Και τώρα θέλει μια φριτζίλα που θα έρθει και δίπλα θα τραγουδήσει, που θα είναι κάτι που θα τον αγγίξει.、Mm. Και... και κάπου να α κουβεί. ι Αντάξει, δεν είναι να... ότι δεν συνεχίζει τη βλακεία του, α ς πούμε. Ναι,、γαμονικά. αλλά τουλάχιστον έχει λίγο μειωθεί, έχει σ υ γ χ ω ρ ε ί ε ί ν α ι σε μια παρακμή όμω. ς Η βλακεία είναι σε μια παρακμή. Ε, θέμα θα γίνει πάντα η Eurovision. Μην το συζητάμε. Όχι, φέτο δε δε δεν θα πάμε. θα πάμε. Τι λε. Το θέμα είναι ότι βρήκαν και χορηγό. Πά... Ναι, βρήκαν και θα πάμε. ά λ λ η πίτσε θα τρώμε εκείνο το βράδυ. Φω, φω. Έχουμε γίνει και εμεί. α γ γ ο ύ ρ ο ζ α τα α υ τ ά τα εθνικά. Αυτά που、μια、τρώμε και η Eurovision. Μια χονιά καλούμε να τα χάσουμε. Το Eurogroup που τρώγαμε ένα α ρ ν ί ο λ ό κ λ η ρ ο μέχρι να τελειώσει. Το κρατάνε και τρει μέρε τώρα. Πια κρατάνε τα Eurogroup τρει ς μέρε. Έχει και μικρά καλά τα α ρ ν ί Δεν το ε υ χ α ρ ι σ τ π ι ω α ί ά σ α κ ι που θα κάνει Eurovision. Το Eurogroup, Eurovision, σ τ ρ υ ξ Έκτη δόση, πέμπτη δόση, τέταρτη δόση, έχουμε περάσει πολλά σαν λαό. Ναι, ναι. Θέλω κι εγώ μια παραγγελιά, κάπου εδώ και κάπω έτσι. Για β έ β Το θα με δικάσει.、Oh. Το οποίο το είχε πει στο CD δύο νύχτε στα μέγαρα. Ναι. Ε, ναι, ναι εκεί ναι. το. που ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι, είδε. Και μα είχε συνεπάσει. Αυτό είναι Δημήτρη Λάγιο. Στο τρία π έ λ ε ε και χοροδία νομίζω η πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ε, το, το είχα πει κάπου που στον καλαμάκι, α ρ όταν είχα πάει. Προτιμώ την ε, εκτέλεση τη ς Φιντζίλα, γ δεν μ α ρ ε ι η χ ρ ο δ ε ν μου αρέσει χροδία. Δεν μου αρέσει δ ε ν τρέπεσε την μ έ λ ο υ Ναι, μ α ρ ε ι η καλύτερη εκτέλεση δικιά σα. σωτηρία. ν ι δεν γουστάει. Παά, με δικάσει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, κάθε φορά που τραγουδάω αυτό το τραγούδι, βλέπω την μπέλου. Είναι δ η λ από δ ή τι ρ εικόνε τη Λίγκε. Δεν είναι μια τραγουδίστρια τυχαία, Έργα Μότου. Είναι... Παρο... Ενώ δεν έκανε τίποτα στη σκηνή, καθόταν σε μια καρέκλα. Είναι έ ν από α αυτού ς που κοίταγε και δεν μπορούσε. Εμφανισιακά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πολύ μεγάλη ήταν. Ναι, αλλά όμω ς με, με αυτό το μαγνητίζω που λένε αυτή η λέξη που ναι, είναι τόσο、ναι. παροχημένη πια. Άντε να κάνει ς καριέρα καθιστώ. ς Χθε ς άκουσα. <Τίποτε> Όλο ς τυχαίο. σ ε ο σπίτι ενό φίλου που είναι ραδιοφωνικό παραγωγό είχε ένα ν ο κ ο υ μ έ ν τ ο από μια συνέντευξη τη Μπέλου στη Λόλαντα Ιφά κάποτε,、ναι. στα A τη. Και έλεγε η Μπέλου ότι ο π Ότι βρεσοτηρία αυτά είναι πια η φούστα και το πουλοβεράκι και το ναι, αυτό. Ναι. Βάλε φόρεμα και λίγο κραγιόν. Και έβαλε ένα βράδυ και ο κόσμο ς λέει πήγε και τσέσκησε το φόρεμα ε, και ναι, με αφού... π α τσαβούρια τη τρίβαν το κραγιόν από το πρόσωπο. Ε, ό, δεν δε, δε, θέλει δε, ν το Δεν το θέλει, δεν δε πάει. Είναι άλλος, άλλο έ α β ά Και λέει α υ τ ό Εγώ είμαι λέει η σωτηρία με τη φουστήτσα μου, το τακουνάκι μου, το πουλοβεράκι. Το β ρ ν ω έ κ λ ε ο βάζω το πουλοβεράκι. Και ο Γιακά στο χελιδόνι που έ τ ι ε κ α ε ί α α ι τ ο ε ι α ο χ ε λ κ α φ ε μ ι Που του ς έβαλε όλου στη θέση του. ς Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η αίσθηση μου. Τακτοποιούσε. τ ά κ ο ς Η φωνή ήταν τακτοποιημένη. Ναι, ναι, ναι. Ότι και τώρα ησυχία. Ξέρετε, ήταν λίγα. Χωρί ς να κάνει τίποτα αυτό τίποτα. είναι. Τίποτα. Αλλά είναι και το τραγούδι αυτό. Ο, ο Λάγιο που δεν είναι και τόσο ακουσμένο. έ τ α ι τόσο νέο. Να το πούμε, να ο θ υ μ η ο ν κ ο ί τ ί συζητάμε, το κ ά ν μ ε ω α ί ο πρόλογο. Και β ι α το μ ι χ η μ ά ν μ ε α ι κ ή α ν α τ ό μ α τ ρ α σ ο ί Θα με δικάσει ο κούκο ς και τα ε ι δ ό ν ι Μα την αγάσω σ τ α β ρ ο υ δ ά κ ι μου χ ρ ή σ ό Τα πέφτια σπρωχιών ή τσέτεστα θα κ ρ ε μ ά Γεια σου, κουμπαρούλα μου. Κεφί, κεφί, κεφί. σ α β ε μ λ έ β λ ε π α δ η μ ή τ ρ ο ύ λ α αυτή σου πιάνει μια τ ρ έ μ ο υ λ α Και σα β ο μ β ά τ ο ω μ ι κ ή χ ά ν ω φω ς και λογική. δ η μ ή τ ρ ο υ λ α Μέλα. Στα ψεσβί, σε να σε πάρω. Στα ψεσβί, σε να σε πάρω. Με παπά και με κουμπάρω. Με παπά και με κουμπάρω. Έλα, δ η μ ή τ ρ ο υ λ α Μέλα. Μην μου έρθει καμιά τρέλα. σ τ α σύγχρονο. Όπα, για σου μ ά ρ θ α με τα ωραία σου. Να τη σποπού στασεπαρο, με παπά και με κομπάρο. Πάρε με. Ελά, ελά, ε λ α ελά. Ελά, ελά. Ελά, ελά. Ελά, λ ά Ελά, ελά. Ελά, ελά. Ελά, ε λ α ε λ α ελά. Ελά, ελά. Ελά, ελά. ε λ λ ά ε ελά. Ελά, ελά. ε λ λ ά ε ελά. Ελά, ε Ελά, ε λ ε Να σε Σταψες, καμιά τρέλα. Oh. Από πού μα ς έρχεται αυτό, Αυτό το ακούσαμε από τη Ρόζα ι σ χ υ ν ά ζ ι είναι παραδοσιακό, αλλά σε κάποιον έχει χρεωθεί, δεν θυμάμαι σε ποιον. Τώρα με ε βόμβα ατομική, α ς πούμε, να είναι και πολύ παραδοσιακό, δεν είναι. <laughs> Σίγουρα είναι μετά τη ρήψη τη πόλη. Είναι της μόμας, μετά, αλλά, ή, είναι η πα, ή η μελωδία είναι παραδοσιακή και, βάλαν και βάλανε μετά τα, αυτά που κάνανε. Είναι ελληνοφρένεια, να το θυμίσουμε αυτό. Των Χριστουγέννων. Των Χριστουγέννων. <laughs> Γιορτάρε μέρε. τ ι Λίγο πριν τελειώσει το 2012 που ήταν μια ωραία χρονιά. Και λίγο μετά την καταστροφή. <laughs> είναι ελληνοφρένεια μετά ναι, την καταστροφή. Το τέλο τ γ Όχι, αυτό είναι πριν την καταστροφή. Είναι η καταστροφή πριν την καταστροφή. Α,、mm. γιατί ε, μπορεί να μην καταστραφεί και όπω είχαν πει ο μάγια, ς αλλά και αυτό που αντιλαμβάνομαι δεν είναι και καλό. Είχαν καλύτερε ς προβλέψει οι Έλληνε πολιτικοί. Ναι. κ α τ α τ έ σ τ η σ α ν Κάνουν καλύτερε ς προσπάθειε οι Έλληνε από του ς μάγια. Και έχουμε τη Μάρθα Φρυτζίλα μετά από αυτό το σύντομο, πολύ πνευματόδη διάλογο που χ ρ τ ν α πούμε και το πολιτικό σ ζ ί λ α μ ε Και το απολαμβάνουμε εμεί τουλάχιστον. Φαντάζομαι και εσεί ς που τα ακούτε, γιατί είναι γ κ α λ ο χ η μ έ ν ο και το κοινό μα ς ρ κ α ι Και τα βασικά θέλαμε ένα live για μα. ς Να μα ς τ ρ α γ ο υ δ ο υ ν Ακούστε το κι α εσεί. ς Αλλά βασικά κάναμε ένα δεν live για να τους το βλέπουμε. Σοστά, ένα live τσάμπα. Ένα, ένα live να μην τσάμπα να πληρώσουμε όντως, στο όντως, μαγαζί. Όντως, οπότε όντως, σκεφτήκαμε όντως. αυτή την ιδέα. Ουίσκια φέραμε από τα σπίτια μα. Ξυροκάρπια. Δεν το ξ έ ρ ε Να α γ α υ π ο ί ι ο Mm. Νομίζω πρέπει Τα <χαι> πάρετε, φέραμε、Μαρία. τυροπιτάκια. <χαι> Θα το φρενάρουμε εδώ για να φάμε τα τυροπιτάκια、Εντάξει. και να πάμε μετά στο τελευταίο μέρο ς σε λίγο αμέσω μετά τι διαφημίσει. Μουκωμένη, μπουκωμένη. Κυρίε και κύριοι, ακούτε ε λ λ ν ο φ ρ έ ν ι α Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Υγεία. Χαρά. Ευτυχία. Στον ήχο. Στον ήχο η Μαρία π ά λ π η Στο αριστερό μικρόφωνο ο Θήμιο Καλαμούκη. Στο μεσαίο Αποστόλη Μπαρβαγιάννη. Στο δεξί μικρόφωνο η Μάρθα Φιτζίλα. Στο ακροδεξί μικρόφωνο ο Παναγιώτη Τσεβά. ς Χρόνια πολλά. Ευτυχίτε. Ευτυχίτε Έλληνε. ς Κουράγιο, υπομονή, δύναμη. Θα βγούμε από την κρίση. Το πάθο ς για τηλεευτέρια είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Το πάθο ς για τηλεευτέρια είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Αυτό έχει μια ιστορία, γι' αυτό το κάνουμε τώρα.、Έτσι. Τι ιστορία έχει αυτό, Αυτό ε, Καταρχήν είναι η δυναστεία, το σήμα όλων αυτών. Ναι, ναι, τελείωσε. Είναι ναι. τα παιδικά μα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Όχι τα δικά, σου, τα Όχι δικά μου, ούτε το έχω δει. <laughs> είναι από το YouTube. <laughs> <laughs> <laughs> από το YouTube, ό,τι ξέρει. ς Είμαστε στο Αλάβαστρο και παίζαμε. Ε, Και、ενώ κάναμε τη δ υ ν α σ τ ί α και έκανα εγώ την παρουσίαση. Πανογεί, κάναμε την παρουσίαση συνεχώ. Ναι. ναι, είναι ότι είμαστε μια δ υ ν α σ τ ί α Γιατί ο Παναγιώτη είναι κουμπάρο μου, ο Βασίλη ς είναι ο άντρα ς μου. Θέλω να πω, ήμασταν όλοι μια οικογένεια επισκοινή. Και η γνωστή δ υ ν α σ τ ί α Η οικογενειακή επιχείρηση που λέμε. Ακριβώς, αυτό. Ένα γνωστή... μαγαζάκι Έλα, που α ν ο ξ α τ ε στη... στη σκηνή πάνω. Δεν θέλουν μυτσοτάκι, δεν θέλουν τέτοια ν α Όχι, αυτό είναι τολμη και. έ ε ι περδέψει. Κάρινγκτον. Κάρινγκτον, λέει Κάρινγκτον. Τα ξέρει. Κρίστιλι. κ ρ ί σ τ ι λ δεν είναι η ά λ λ η ι Πώ τη λέγανε. Η Brooke. Η Brooke. Η η προκ... Είναι στο τ ό λ μ ι γ ο η τ ί α η、okay. Μπρουκ. Βλέπω γνώσει ς έχετε. Εγώ Οσογεια... έχω ακούσει από κάτι αφούσια, φιλαράκια. Από Μου έχουν πει,、είστε. δεν ξέρω. Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι ότι έβλεπα. Εγώ κα... τη β ύ ρ ν α Δράκου έβλεπα. Μόλι σωστά. Να ξέρετε τη Σελήνη. Και ενώ παίζουμε τη δυναστεία και λέμε: Α, η δυναστεία! α υ τ ω αυτό, αυτό, ς αυτό, ς αυτό. Κάνει την παύση ο Παναγιώτη για να πέσουν όλοι οι μουσικοί μαζί στο τέλο, σ τ η τελευταία νότα. Και πετάχτηκε μια κοπέλα έτσι λίγο. Και ξεκινήσε πολύ δυνατό. Το πάθο! ς γ ι α τ η λ ε υ τ ε ρ ι α Είναι δυνατότερο από όλα τα κελία. Γιατί δεν είναι λογικό να μην α κ ο λ ο υ θ ή σ ε κ α π ο ι ς άλλο. Δεν είναι λογικό να μην ακολουθήσει κάποιο άλλο. σ α την πάυση στο μπαρ. Ξέρει που ε Γιατί. ό χ εννοού. Σταματάει μουσική πάντα λ ά Και το λέτε κι εσεί στι παραστάσει. Το λέτε ό α ι ε Άλλο σύνθημα λέτε τ ι παραστάσει. Ή μόνο ε... στι ς πορείε ς που σε έχω δει με να κρατά π α ν ό με. κ Κοίταξε... ι πι στην πυψωμένη γροθιά και τέτοια. Και την πικέτα. Ένα πολύ ωραίο σύνθημα που το ξεκίνησε ο φ ί β ο ς ο δ ε λ ι β ο ρ γ ι ά ς και το αγαπώ και το κάνω και εγώ. Είναι το β ί κ ι Κριστίνα, Μπαρσελόνα. α υ τ ό τον αντέγραψε και κάποιο. ς Το έχει κάνει ταινία νομίζω. Μετά το φίλο. Ο Γούντι, ο Άλεν. Ναι, μπορεί. Μα ς αντιγράφουν όλοι λοιπόν του ς Έλληνε. Όλα από εδώ ξ ε κ ί ν η σ α Δεν το ξέρω. Δεν το εκτιμάει κ α ν ε ί ς Σα ς είχαμε δύο ώρε ς εδώ κοντά μα ς και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να το πούμε άλλη μια、είδες. φορά και πραγματικά το λέμε όμω. ς Εγώ πέρασα πάρα πολλή ρ α κ α δεν πολύ μιλάω. Σα απολαμβάνω τραγουδάτε όλοι μαζί. Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε που δεν το είπαμε. Ε, σαν λόγια, όχι σαν τραγούδι. Όπω όταν σα συλλαμβάνουν και έχετε να πείτε κάτι. λ Τα τελευταία σα λ ά ν λ σα λ α π ο λ α ί α σ ν α <laughs> Λίγο πριν. Ε... Πώ κομπλάει ρ ένα άνθρωπο <laughs> να μου πει τι έχει να πει στο τελευταίο <laughs> σώμα. Επομι... Λογικό, μιλά τώρα, Είναι... θα μιλήσει. <laughs> Ο καημένο ς προσπαθεί να βρει σκέφτεται. Να ξέρω εγώ. Για τον Βάβο Κωνσταντίνο που είπε. Όχι, δεν ξέρω. Τον Άγιο β α σ ί λ η Έχουν οικειότητα α, και του μιλάει στον ε ν ι κ ό Όχι, να πούμε στου ταξιτζίδε ς κάτι, γιατί εγώ εκεί ακούω πολύ ελληνοφρένια. Σε ταξί. Σε ό,τι φ ο ρ τ α ξ ί μπω, ακούω ε λ η η ν ο φ ρ έ ν ι α Και συνήθω ς το δυναμώνουμε όταν μπαίνουμε. Και είναι η λ έ ξ Δεν το δυναμώνετε λ ί ι ο σα παρακαλώ. Και άμα τελειώνει η εκπομπή, το χαμηλώνετε λίγο, σα παρακαλώ. Και εδώ πέρα θα αποκαλυφθεί ότι έχουν συγκεκριμένο ταξιτζή. Όχι. Και λένε ψάχνουν ταξιτζή. Θα αποκαλυφθεί ότι ο Παναγιώτη είναι ταξιτζή. Μα τώρα που ερχόμασταν. Ακούγαμε πάλι. Δεν α ε φαίνεται. Αποδυναμώνεται λίγο. Και μπαίνει δελτίο ε ι δ ή σ ι ο ν Και λέμε το χ α μ η λ ό τ ε ρ Τι εννοεί <συρια> ότι άκουγε ς <συρια> τώρα, αφού τώρα κάνουμε την εκπομπή. μ α θ α ω Όταν ε ρ ω μ π ό τ η σ α ν δεν είχαμε εκπομπή, ήταν 11 η ώρα. Ψέμα. Τα μυστικά τη. Η μαγεία του ραδιοφόρου. Να πούμε ένα ωραίο έτσι λαϊκό τραγούδι να μα αγγίξει όλου και να κλείσουμε με αυτό. Αφού ευχηθούμε και πάλι χρόνια π κ α λ ρ α υ ο υ λ ι Και λεφτά, λεφτά, παιδιά λεφτά. Τι να τα κάνει, Πέτρο, χρόνια λεφτά. Κοίτα, λεφτά έρχονται. μ ι ν το πολύ λε, ς Γιατί λεφτά έρχονται, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Πού? Στον κόσμο, κάτω. Α, Σαν χώρα, έχουμε δανειστεί 300 δι. Δεις, πόσα είναι όλα αυτά κατά καιρού. ς Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά όμω. ς Οπότε, λεφτά σκέτο、Μήπως、δεν υπάρχει. μ π ο ρ ε ν το παίρνουμε σε λεφτά. Σε τι το παίρνουμε. Σε ε μ π ε ι ρ ί α για το μ έ ο σ ε ε Θα αγωνιμοποιηθεί και θα βγει, θα μετασχηματιστεί κτλ. α ι ι π ά Ένα μάθημα ι που λέει Μα δεν είναι βιώσιμο. Ένα μα να, να μην είναι. <laughs> <laughs> να Γιατί、αφήσει. ένα χρέο πρέπει να είναι <laughs> βιώσιμο. γ α τ ί να ε α ι β ι τ α λ έ ν ε Έχουν μια γλώσσα <laughs> που είναι φοβερή. <laughs> Η γλώσσα όλων αυτών είναι φοβερή. Είναι δεν、τόνε. λένε πείνα, δεν λένε τα παιδάκια λιποθυμούν από πείνα, τα παιδάκια λιποθυμούν από υποσυτισμό. Άλλο να πει ς πείνα πιο και άλλο υποσυτισμό. Πιο κομψό, ποιο θα πει. π ί ν α από πείνα είναι. Αλλάξαν ε και τι ς λέξει. ς Έχουμε ύφεση. ύ φ ε σ η ύφεση σημαίνει φτώχεια, εξαθλίωση, αγωνία, αυτοκτονίε. ς Έχουμε ύφεση.、Ακριβώς. Δεν λένε είναι κάτι, μια τραγική κατάσταση. Έχουν βρει ακόμη και λέξει για να μιλάμε έτσι κι εμεί και να αποχαυνοθούμε όλοι μαζί και να λέμε τέτοια. Βάλει ένα τραγούδι εκεί, τώρα μην χαιρετίσουμε σαν... κιόλα. Σα χαιρετούμε <laughs> με αυτό <laughs> το τραγούδι. Είναι、είχατε. ειδικό τραγούδι όμω, ς έτσι δεν είναι ένα τυχαίο είναι τραγούδι. Είναι ένα ειδικό τραγούδι. Εγώ Έχω, μια... έχω μεγάλη αγάπη στη Ρίτα Σακελαρίου. Και ο Αντρέα. ς Ναι. Το πανέμο. Τι φορέ του. Στη γειτονιά των Αγγέλων που μπορεί να ν Τώρα θα είναι μαζί να του τραγουδάει. Θα τ ρ ε ι ο ν ι ά τ ο υ ν α ι σ ι τ ο ή τ α ν τέτοιο. ς Δεν ξέρω.、Α. Λένε. <laughs> Από μαρτυρίε. ς Άντε, για. Καλό μεσημέρι. Καλά Χριστούγεννα. κ α Όχι, όχι σε ό λ ο υ ς και όλε. Πάμε μάθα. <laughs> Έλα. Σε θέλω σ το ρ ε φ ρ έ ν ε δ ώ σ α δέκα καφέ και έκλεισα πρώτη θέση. Το μ ε γ α ρ ό για μια βραδιά να πάω που μ' αρέσει. Έχα χτενίσει τα μαλλιά και φορέσα τα κουνιά. Και ο πεδάρο ς α π τα παλιά χτύπησε τα κουδούνια. Ακόμα το Μέγαρο τώρα π ό Φερήπια. Και θα τα πάρει. Από πέρσι. Τώρα τι ε τ α καινούργια. Καταγγελία, καταγγελία, κάνει καταγγελία. Ναι, ελληνοφρένη εκεί. θ έ λ ω να καταγγείλει το Μέγαρο. Έλα, αποστολή. Στον Πέδαρο τα δώσανε. Σε μένα δεν δώσαν τίποτα. μ ά τ α έτσι ακριβώ έγινε. Έδωσα δέκα καφεντιά. Και τώρα τα πετάω. <ΣΣΣ> στο μέγαρο δ ε θέλω πια. μ ο ν α χ ή μ ο υ να πάω. <ΣΣ> και άμα θελήσω μουσική, α κ ο ύ αποστολή. π ή γ α ι ν ω στο κρεβάτι. Εγώ κι ο πέδαρο ς εκεί. <ΣΣ> <ΣΣ> <Ω. ΣΣ> άκου με την ενάτη. I'm gonna-